Αγαπητοί γονείς, την προηγούμενη χρονιά ασχοληθήκαμε με τις αισθητηριακές δυσκολίες, τι σημαίνουν, ποια είδη υπάρχουν και πώς ακριβώς επηρεάζουν το άτομο που τις βιώνει. Μιλήσαμε επίσης για την ξεχωριστή σχέση των αισθητηριακών δυσκολιών με τον αυτισμό. Δημιουργήθηκαν τέσσερα έντυπα πληροφοριακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα τα οποία σας διανεμήθηκαν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς και θα σας επαναδιανεμηθούν μέσω mail εντός της εβδομάδας. Τη φετινή χρονιά επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία μαζί σας σε μια βαθύτερη κατανόηση του παιδιού που βιώνει αισθητηριακές δυσκολίες. Επιθυμούμε επίσης να μοιραστούμε καλές πρακτικές που φαίνεται ότι βοηθούν το παιδί και την οικογένειά του σε μια ομαλότερη καθημερινότητα. Παρακαλούμε για τα ανατροφοδοτικά σας σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις ή τις εντυπώσεις σας απέναντι στο υλικό που θα σας διαμοιραστεί στη διάρκεια της χρονιάς. Θα ήταν θαυμάσιο και πολύ ωφέλιμο εάν μπορέσει να υπάρξει γόνιμος διάλογος και μοίρασμα καλών πρακτικών που θα διαχειθούν προς τις οικογένειες και τη σχολική κοινότητα. Ευχαριστούμε. Η επιστημονική ομάδα του σχολείου που είναι υπεύθυνη για τη δράση, Βαβουράκι Μανολία, Καραμπέτσο Αντωνία, Λαζάνης Κωνσταντίνος.